Τον FM Δεν μπορείς να περιμένεις κάτι από τον κατακτητή σου Είσαι σκλάβος του και άλλα ελληνικά εργάμματα να χρησιμοποιήσουμε. <Τι>, τι άλλα ελληνικά να χρησιμοποιήσουμε ρεπούσιμο να, να σα βγάλουν στον δρόμο να πάτε με το πάρετε του καροτσάκι με το χέρι σου έμπλεκ να το πετάξετε στην ψητάλια. Στα παπάρια το τι έγινε στην Ελλάδα. Ε, είναι νόμο αυτού του κράτου. Αναγκαστική απαλωτρίωση με το αιτιολογικό τη εθνική σημασία. Μπορούν να τη στιγμή να ισοδοποιήσουν και ολόκληρα χωριά, ολόκληρες πόλει. Γέλα, Γέλα σου λέω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 Καλή σας ημέρα κυρίε, μου και κύριοι Όπα νινανάι Όπα νινανάι Νινανάι Νινανάι Νινανάι Νινανάι Οφλεπια Πολύπτης συμμετέχει στην εθνική παλιγγενεσία σήμερα Άιτε Καλή σας ημέρα από το Ράδιο Άρτα Στον τοίχο θα τα πούμε και σήμερα Γρένιμο Γιάννης Λαζάρου εδώ. Δύο έξι οκτώ τεσσερις Εκεί. Σαμάτε Οπα νινα νινα Οπα. Πάρτε μας κανένα τηλεφωνάκι να μας πείτε, να κάνετε χαρούλες. Καλημέρα στους φίλους που είναι συντονισμένοι εκτός εμβελίας μέσω ιερού Ιντερνεδίου. Καλημέρα στο Ράδιο Αετός, την Κοζάνη. Γεια σου Κώστα, χαρούμενε. Ανασχηματισμένε. Γεια σου Κοζάνη. Γεια σου Κύπρος. Καλημέρα στον Άρτεφέμ και σε όλους τους σταθμούς. Που είναι συντονισμένοι. Καλημέρα στην Αγγλία. Άρε Αγγλία, χαρούλες που έκανες. Έχουμε ναι. τον Γκέκα τώρα. Έλα. Σάμαγε τον Σιβιλιά, ο Βασίλια, το λάστιβι. ο Ρενεζάνη, Σάματεβενιλό, Μετάγιο. Ειδά ο Ρενεζάνη, Σάματεβενιλό, Μετάγιο. Όταν είναι ένα, είναι ένα, είναι ένα, είναι ένα, είναι ένα, είναι ένα, είναι ένα, είναι ένα, είναι ένα, είναι ένα, Οπα για βρούμε νινα νινα νινα νινα νινα νινα νινα νινα νινα νινα νινα νινα νινα νινα νινα νινα νινα νινα Χάιντε ωραία Έλληνα Γλέντια ωραία έχει η Ελλάς Δε λέει να κοιμηθεί από χτες το βράδυ ωραία Έλληνοι Για σου μωρί Για σου μωρί Για σου μωρί Σire, το χώρο ρε με το τσαρούχι, ωρε τίναξε τύφου στα νέα να φανούν τα αρχαία σου. Αρχαία που κρατά και θα σώσει την Ελλάδα, ρε γκέκα. Πάει, Εσένα βλαχόπουλο, Μια βοσκοπούλα γάπισα Όχι αυτά είναι άλλα Ε πάει, βάρε, Εσύ κι θέλεις εσύ φίλοι μου, φίλοι μου, φίλοι μου, φίλοι μου, φίλοι μου, φίλοι μου, φίλοι μου, ναι ρε Ναι ρε Άιτε <Τι> Άιτε γλεντιστέ Έτσι που λες ελληνή μου Λίγο Οι απότομες αλλαγές του καιρού Λίγο η ζέστη Χωρίστε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 Καλημέρα έσκουζε, έβαλε το σκοσμό Ο Έλληνη. Ε, λίγο όπως λέγαμε οι απότομε αλλαγέ του <Σταχει> Του καιρού Λίγο η ζέστη <Σταχει> Και με τη βοήθεια του Αγίου Εινοπνεύματος <Σταχει> Τι Εινοπνεύμα, Αγίου Εινοπνεύματος Δεν ξέρουν τι πίνουν Εδώ κυρία μου και κύριέ μου <Σταχει> Επιτέλους <Σταχει> Επιτέλους πήγαν να ξεκουραστούν <Σταχει> Κάποιοι πατριώτες <Σταχει> Και νέα δοκιμασμένα στελέχη του πατριωτισμού <ΣΣΣΣΣ> ανέλαβαν <ΣΣΣΣ> τη διακυβέρνηση <ΣΣΣΣ> τη χώρα η οποία αποκαλείται ακόμη η Ελλάδα. <ΣΣΣ> Κυρία μου και κύριε μου, <ΣΣΣ> βέβαια βγήκαν κάποιοι κακεντρεχεί <ΣΣΣ> και αρχίσαν τώρα <ΣΣΣ> <ΣΣ> ότι αυτή η κυβέρνηση είναι με εντολή Βερολίνου <ΣΣΣ> και Αμερική <ΣΣΣ> και είναι όλοι πουλημένοι και τέτοια. <ΣΣΣ> και <ΣΣΣ> ακούγοντας την εντολή του λαού. Ο, ο πρωθυπουργέευον <Ρι> Κάτσε ρε φίλε αν... αν είναι με εντολή Βερολίνου αυτή ε... η κυβέρνηση Τότε με εντολή Βερολίνο ψήφισε και ο ελληνικός λαγός <Ρι> Τι κάμα; αφού την εντολή άκουσε <Ρι> Άκουσε τούκα <Ρι> Γκεκα Έλα ωρα <Ρι> Γκεκα <Ρι> Και ήρθε ο Γκεκας <Ρι> Λοιπόν <Ρι> <Άκες>. <Ρι> Λοιπόν που λες μου. <Ρι> Και έτσι λοιπόν <Ρι> Μέσα και, ε, εντάξει, όχι ότι είχες κανένα πρόβλημα Απλά επειδή φροντίζουν Τόσο τα αφεντικά Όσο και πάλι Να μην έχεις ό, Όχι απλά να έχεις πρόβλημα Να κολυμπάς στα, στα, στην ευτυχία ε, Σου κάνανε νέα κυβέρνηση Μπορούσες να ζήσεις τώρα εσύ χωρίς Άντζελα Γκερέτου hey, hey. Μπορούσες να ζήσεις εσύ τώρα χωρίς κουκουλό hey, hey. Μπορούσες να ζήσεις χωρίς βορίδι, Δηλαδή αυτό το Υπουργείο Υγείας, ρε παιδί μου, όλο και πιο, και πιο φιδίσια πάει δηλαδή, όλο, όλο και πιο χαραγμένο είναι το, το, το ναζιστικό. Πώς το λένε αυτό να βοηθούν. να δώσε. Ναι, μπορούσες να ζήσεις χωρίς, πώς το λένε το ψυχασθενή. Γρα... Το γρα... που είπε δεν πεθαίνετε κιόλας, θες. η γερόντια πολλά χρόνια. Το, λένε, το Λοβέρδο, ναι Τώρα σε παρακαλώ εξάλλου, εξάλλου Όλα εμείς τα μέσα μαζικής εξαθλίωσης Και οι αποκαλούμενοι δημοσιογράφοι Όχι εμείς, εμείς είμαστε δημοσιολόγοι Δεν είμείς τη δημοσιογράφη Λοιπόν, οι αποκαλούμενοι αυτοί Να πούμε τρίτη, τέταρτη, πέμπτη, πρώτη εξουσία Αμπα τι θα είχε να ασχοληθεί τώρα Για άλλες 10 10-15 μέρες Ρα, βα, ρε, να ασχοληθεί με τα προβλήματα της μερίδας του λαού που αυτοκτονεί και σφάζεται. Όχι ρε παιδί μου, διότι τώρα θα βγαίνει, θα βγαίνει και λαϊδεύουσα, και λαϊδεύουσα μ' άρεσε, θα βγαίνει το αστέρι της πολιτικής και της δημοσιογραφίας η βούλτεψη και θα, λέει, θα σου λέει τις αλήθειες. <Λίλιο> Γιατί δεν μας το κάνατε αυτό και διώξατε το, το, το, <Λίλιο> το σήμο, τον μπραβήσιμο, το και, και, και, και, και η δίκογλα πως τον λένε <Κι> Γιατί ρε πουλάκι μου να πούμε τέλος πάντων <Κι> Πάντως μεγάλε με τούτα και μετάλλα Το ανύπαρκτο ποσοστιαία Πασόκ Αλλά όχι απλά υπαρκτό Έχοντας το πλειοψηφικό ρεύμα της κοινωνίας Μέσω της πασοκύλα, Η οποία είπαμε δεν ξεπλένεται Στον αιώνα τον άπαντα Ουσιαστικά αυτή τη στιγμή Κυβερνάει Εξωτερικών, ενέργειας, πεδίας, υποδομών Κουκουλό, υφυπουργό Να πούμε Έλεγχος του ΕΣΠΑ Μάσες Να πούμε Μια ζωή. μάσες Αγροτική πολιτική, υφυπουργούς, αναπληρωτές Όπου είναι τα λιπτά Βρίσκεις και έναν Βρίσκεις και έναν πατριώτη Βγαλμένο, γεννημένο Μέσα από το σοσιαλισμό Έκανε πριτς ο σοσιαλισμός και τους γέννησε όλους αυτούς τους πατριώτες Οπότε εις τον αιώνα τον άπαντα Όπως λέγαμε και παλαιότερα κυρία μου και κυρία μου Κβάν να γίνει η γη η πασοκύλα έρμο σύμπαν θα διαχυθεί στα πέρατα και τι σε περιμένει Λοιπόν και φτάσαμε στο σημείο κυρία μου και κυρία μου Έσκασε, έσκασε σου λέω Μπάμει κούστη και έπαθε ακράτη Ποιος ξέρει στο πάρτι τι έφαγε τι ήπιε Χέστηκε από τη χαρά του ο Βενιζέλος Και τον πήγαν στο νοσοκομείο για εξετάσεις <Τι> Ποιος ξέρει τι έριξε Τον άμπαγκο θα <Τι> ε, Διότι τέλος πάντων Η επιστροφή <Τι> Γιατί στην κυβέρνηση μιλάμε ότι Όχι, όχι ότι φύγαν ποτέ Είναι <Τι> Δεν το συζητάμε τώρα έτσι αλλά Μεταξύ μας Έχοντας λοιπόν κυρία μου και κυρία μου πρώτο βιολί το γκέκα, το γκέκα το χαρδαλούπα Μιλάμε τώρα για τη μορφή των αιώνων Δηλαδή γιατί άμα τους βάλεις δίπλα τον Παπαδίμο το Στουρνάρα και το χαρδαλούπα δεν, ε, δεν σου θυμίζουν πως τα έχει να πω μου, ο φίλος μου εκεί τα σφαχτάρια έτσι Λέω ρε παιδί μου κάνω ένα παραλληλισμό μην πάει το μυαλό στο κακό και σένα ο, ο, ο σύμβουλος, ο άνθρωπος Ξέρεις τι ιδρώτα έριξε στη δουλειά ο Χαρδαλούπας, ο γκέκα. Στο Σιμίτη, σύμβουλα, στον Παπαδήμο, στον Παπαδήμο που μα έχωσε στο δεύτερο μνημόνιο και στο πεσοπρόθεσμο και συμμετείχε στην αρχή του τέλου ε, ε, στην Ελλάδα του Επισημητέκολου. Λένε τώρα κάποιοι κακοί για τον γκέκα μα. Για τον γκέκα μα, το νέο το παιδί. Ξέρει τι λαϊκό παιδί είναι ο Γκέκας, Απ' τα σπλάχνα, βγαλμένο των τραπεζών. Γι' αυτό εσύ τρέχει κάθε φορά να σώσει εθνικοπατριωτικά τι τράπεζε, κυρία μου και κύριε μου, και τρέχοντα ταλέφορε Έλληνε ω νέο Σπύρο Λούι, βγαίνει από το μαραθώνιο του Στουρνάρεο και μπαίνει στο μαραθώνιο του Χαρδαλού. Χαρδούβελη, πώ το λένε, Χαρδουλούβελη. Χαρδαλούπα τέλο πάντων. Κάπω θα το μάθουμε κι αυτό το όνομα. Εδώ μάθαμε τον Πικραμένο, μάθαμε τον Στουρνάρα, μάθαμε το Χαρδαλούπα. Δεν θα μάθουμε πώ λένε κι αυτόν. Έχουμε μπροστά μας η πρώτη δήλωση Αυτής της προσωπικότητας Αυτής της εθνικοπατριωτικής φάτσας Έχουμε μπροστά μας έναν μαραθώνιο Ρε γαρδαλούπα Ξέρεις κάτι Αυτό που αποκαλείται λαός Τίποτα άλλο από μαραθώνιο Δεν τρέχει μια ζωή Φορτωμένο όχι το υποζύγιο Τα αντέχει Στα ανθρώπινα όρια με τα φώτα στο τούνελ, βγαίνουμε από τούνελ, μπαίνουμε στο τούνελ, σφίξτε τα ζωνάρια, χωρίστερα. Ε, το πάμε την Παρασκευή, κοίταξε να δεις κάτι αγαπητημένα μου τηλεκροάτη. Τα πράγματα τελειώνουν. Τώρα κοιτάσ' εσύ το ότι υπάρχουν κόμματα ακόμα και από τα κομ... ε, υπάρχουν Σαμαράδες και Βενιζέλη και τα λιμάν και τα λιμάν. Κάτσε περίμενε με την αλλαγή η οποία θα επέλθει στην Ευρώπη ΕΕ των Ελλήνων, διότι βουγκάνε για ΕΕ. Και... Τι νομίζεις ότι θα έχεις για υπουργούς όταν πέρασαν 15 μέρες που σου μίλαγε για, για αλλαγή συντάγματο. ο Πατριώτης Βενιζέλος με τον πατριώτης Τουρνάρα Και το ότι οι υπουργοί Και αυτοί θα είναι διορισμένοι Έλα μη μου σκάς αφού ε, Τους ε, Δεν δε λέμε τους ψήφισες Τους παλαμάκισες τώρα μιλάμε Μέχρι που τα χεράκια σου βγάλανε ε, Αίμα Αλλά το δικό σου είμαι γαλάζιο Γι' αυτό λοιπόν έχουμε μπροστά μας ένα μαραθώνιο Μας είπε ο Γκίκας ο Οπότε έτοιμοι για το νέο μαραθώνιο Κυρία μου και κυρία μου θα σηκώσουμε το βάρος των φασιστοειδών και την παράδοση του Υπουργείου Υγείας από τον Γεωργιάδη στο Βοριδί, των άκρατα φασιστοειδών δημοκρατικών ε, ανθρώπων. Πώς του τους μου. Δεν βρίσκω άλλη δημοκρατική λαναχώσω μέσα να βγω. Δώσε πράγμα να πούμε. Δώσε πράγμα. Δούλεψέ μας. Ε, καμιά πραγματική... Έχ, ε, καμιά πραγματική... Ζωή κυρία μου και κυριέ μου Καμιά πραγματική ζωή είπαμε λοιπόν βορίδης Και α εσωτερικών Κυρία μου και κυριέ μου Ο πεντακλίνερ Αργύρηςihatν Δινόπουλο, Προσώπατα δημοκρατικά Προσώπατα ιστορικά Και όπως είπαμε η κυρία βούλτεψη yeah. Υφυπουργό Παρα το πρωθυπουργό παρακαλώ Παρακαλώ πάρα πολύ yeah. Αλλά κυρία μου και κυρία μου Τώρα έχουμε άλλα θέματα πειρά, Τώρα έχουμε άλλα θέματα Μας κόπηκε χολή. Έγινε ο συνέδριος της Ρημάδ Χαμός σου λέω Όπου τη είπανε μιανείς Μωρή Κική Ρε Κική Είπανε οι φιλενάδες της Την Κική Ανακαλώ Καλώς την κοπέλα έτσι, μπράβο Σωστά Έτσι, σωστά Να είσαι καλά Να καλά Γεια σου Θεοδοσία μου από τη Θεσσαλονίκη Και λες τώρα Λέει η Θεοδοσία ότι και τη Μενεγάκη να βάλουν Δεν αλλάζει αυτό το πράγμα, δεν τελειώνει μενεγάκι. Μενεγάκι Μενεγάκη θα έκανε και κανέργο Θα πέταγε ένα μπούτλ, ένα βυζί Ένα κάτι τέλος πάντων Κάτι θα γινόταν Τώρα τι μπούτι να σου πετάξει ο γκέκα ο, ο, ο, ο, ο, ο Χαρδαλούπα ζαμπού. Η βούλτε ψυχοφόρη. Α, δεν λέω. Λέω με την Άτζελα αλλά μεγάλωσε και αυτή τώρα. <Τομα> λοιπόν που λε, ναι, έχει δίκιο θεοδοσία μου, απόλυτο δίκιο. Γι' αυτό δεν τελειώνει, δεν τελειώνει. Ορίστε. Καλό <Τομανόντα> σπιπίτι <των> ανασχηματισμένο. Λοιπόν <Τομανόντα> παρακολουθεί. <Τομανόντα> <Τομανόντα> Αυτό είναι...ναζίστας! Ωααααα, oh, ναι, oh, εξωστά, oh. <laughs> <laughs> έλα, έλα! Κανεί σου μέρα άρχοντα... έγινε, έγινε! Κανεί σου μέρα άρχοντα, της κολάσεως, της κολάξεως ανασχηματοξισκισμένε μου! Έλα παρακαλώ! Μπορείστε! Καλώ το φίλο του Δημήτρη! Καλά πάλι, Κάριν. Όχι ακριβώ, είναι Αλβανική. Ναι, cool έτσι πράγμα, ναι. Έτσι, σωστά. Ναι. The fire again. Μάλιστα. Να, ναι. Να, ναι. Μάλιστα. Να σε καλά, Δημήτρη. Να σε καλά. Ο φίλο μα, ο Δημήτρη, εδώ μου λέει ότι ε, ε, για την αλλαγή του συντάγματο, μου λέει το... ο μόνο λόγο που θέλω να το κάνουν είναι για να βγάλουν από μέσα την εσκάτη προδοσία. Είχαμε εσχάτη προδοσία σε τούτο το σύνταγμα, ωραία Δημήτρη Λοιπόν γιατί λέει Με την εσχάτη, όσο ισχύει η εσχάτη προδοσία Τα οικονομικά εγκλήματα και τέτοια δεν παραγράφονται Οπότε λοιπόν θέλουν να φυλάξουν την τροφαντή ποπουδάρα τους Δημήτρη μου κοίταξε να σου πω κάτι ε, Θα κάνουν ό,τι θέλουν Θα κάνουν ό,τι θέλουν Είναι ε, ισχνή Ισχνεί η η αριθμητικά Η αντίσταση που μπορεί να προβάλλουν ε, Κάποιοι άνθρωποι στην Ελλάδα δεν είναι, είναι, είναι ελάχιστη Είναι ελάχιστη Πρόσεξε θέλω τώρα ε, Δηλαδή τσαμπονάω και γράφω Τόσες μέρες Για την ε, δεν ξέρω αν το διάβασες Στο άρθρο ίσως το πρώτη φορά να ζηστικά Στον τοίχο στο μπλογκάκι της εκπομπής Για τη στάση Και τη θέση του αρχηγού Της αριστεράς στην Ελλάδα του κυρίου Τσίπρεος Ο οποίος με νύχια και με δόντια Υποστηρίζει το Ιούγκερ Βγήκαν οι Άγγλοι λοιπόν και βγάλαν Τα άπλητα τώρα Το Σαββατοκύριακο του Ιούγκερ Πως ο πατέρας του Πως ο πεθερός του Όχι απλώς συνεχ... ήταν ναζίστες και ο... Να... Μιλάμε για ναζισμό τώρα, έτσι Παρακαλώ Συμφωνώ Λοιπόν Εσύ σου, σου λέγα Μου λέει ένας φίλος Τελεακροατής Εδώ πια η η προδοσία Από το 2009 Μέχρι σήμερα Που σφάζονται συνάνθρωποι Σφάζονται συνάνθρωποι Γίνανε τέσσερις ε... ε, ε, εκλογικέ αναμετρήσεις Για εσκάτει προδοσία Πρέπει να πάει το εκλογικό σώμα Κατάλαβες Διότι τώρα μην μου Ότι εσύ είσαι ο Χριστούλης Πού πάνω στο σταυρό Και λες μπαμπάκα Ξέρουνε και η είδαση και τι πιούσει, απαξάπαντες οι βολεμένοι. Ξέρουνε, αλλά κοίταξε να δεις κάτι, είστε πολλοί, δεν σας χρειάζεται όλο το σύστημα, οπότε μεγάλος αριθμός από εσά θα πέσει στην, όχι στη μαρμήτα, θα υποφέρει. Και η είδαση και ξέρουνε πολύ καλά τι πιούσει, οι βολεμένοι παλαμακιστές. Αν έριχνε μια ματιά σε αυτό που αποκαλούν που, που μαζόχτηκαν εκεί οι Με την κική που τις είπαν οι φιλενάδες της Και κάτι άλλο αλοπρός Αλλαγερόντια εκεί να φωνάζουν στα όπλα Και τώρα λέει δεν παρετείτε Γιατί έχουμε μουντιάλο κουβέλεις Και καλοκαιρινέ διακοπές Και τα κάνουμε το Σεπτέμβριο Λοιπόν πόσο άλλο δηλαδή να, να, να σου αργάσουν το κορμί Το τομάρι Πόσο άλλο να σου αργάσουν το τομάρι Από την αριστερά μέχρι τη δεξιά Πες την όπως γουστάρεις Λοιπόν α σου λέγα, λοιπόν. Βγήκαν οι Εγγλέζοι και βγάλανε τα του γιούγκερ. Λοιπόν, τι είναι ο γιούγκερ; Δηλαδή, έπρεπε να τα βγάλουν οι Εγγλέζοι για να δεις τι είναι ο Ιούνκερ εσένα, ο αριστερός Τσίπρας ή ως δεξιός. Ε, πρέπει να σου πούνε οι Εγγλέζοι τι είναι ο Σούλτς. Δηλαδή, μην μα δουλεύετε άλλο. Και έχεις αυτή τη στιγμή μια αριστερά που είναι πρώτο κόμμα να σκίζεται για το γιούγκερ. Να σκίζεται για το γιούγκερ. Έλεος, γκεκά. Όχι γεκά θα δεις μεγάλη Εδώ είδες λέμε τώρα πικραμμένους και παπαδήμους Ο γκέκας είναι η καλύτερη των περιπτώσεων Οπότε λοιπόν κάτσε τώρα έχουμε μουτειά Έχουμε μπάνια Έχουμε χίλια έχουμε δυο Πάλι βάλετε η επανάσταση Λοιπόν πάντως ε, Μέσα σε όλα Ορίστε. Καλημέρα Άγιο, τι, τι να κάνω, τι να κάνω Από δόλιο θα πεθάνω. Yes, yes, come with me for drinking for sex <laughs> Yes, yes Μ' αρέσει που Έτσι, έτσι Γεια σου ρε Γιώργη, καλή σου μέρα Είπαμε, μ' αρέσει που μιλάμε τις γλώσσες τις Ηνωμένης μας ΕΕ, ευρώπες ρε παιδί μου Αγγλικά, γαλλικά Λοιπόν σου λέω μεγάλε τώρα Έχουμε μοντιάλ μπροστά μας Έχουμε τα, τα μπάνια του λαγού Αλλά κοιμηθείτε ήσυχοι σήμερα ο, Θα συναντηθεί ο αριστερός Τσίπρας Με τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Τον κύριο Τρίκι Τρίκι μάνα μου Και θα ζητήσει κούρεμπα του «Πώς θες να στα πάρουμε» «Θες μια μιζαμπλή Αλέξη» θες, «Α, εκείνο πώς το λέγαν που κάνανε παλιά η, το, το, το, το λάχανο» «Πώς θες να στα πάρουμε» <Κι> «Πάντως Ελληνά μου, κουραστική θα γίνουμε» «Αλλά θα σου πούμε ότι αυτές οι ομάδες, οι ομαδούλες και οι, οι, οι πολύ βολεμένοι» «Όπως διαπιστώνεις και εσύ στην καθημερινότητα» «Μια χαρά περνάνε» «Κάνουνε λέει σπάνετα ρεκόρ γίνε κάνουν γιόγκα» «Χορεύουν σάλτσες, Κάνουν τα γλεντάκια τους Μια χαρά περνάνε Βόγγιξαν λέει τα νησιά ε, Ποιος είδε κανένα λαό εσύ να έχει πρόβλημα ε. Όχι ρε μεγάλη ε. Κανένα, ε. Μια μερίδα είπαμε αυ Για αυτή τη μερίδα τσαμπουνάμε κι εμείς από εδώ στον τοίχο Αυτή η μερίδα φωνή δεν έχει Οι δεν έχει Και σφάζεται ανηλεώς μέχρι να έρθει η ώρα μεγάλη μερίδα των βολεμένων Που θα τους πετάξουν στον κεάδα ε. Πάντως ε, έπρεπε λοιπόν να σου... Να σου βγάλει η αγγλική σαν πια το βγάλει τέλος πάντων Ότι ο Γιούργκερ είναι γιος και γαμπρός να ζει στο φασιστών συνεργατών του Χίτλερ Έλα μη μου λες τέτοια Πέσαμε από τα σύννεφα Ρε πέφτω σύννεφάκια Μπουμ Ακούστηκε ο θόρευος που έκανες πέφτωσες από τα σύννεφα Αφού λοιπόν ε, Αλλά μην ανησυχείς αφού ο Γιούργκερ έχει υποστηρικτές αριστερούς Μιλάμε και ειδικά στην Ελλάδα που ξέρει από πολέμους και επαναστάσεις Μην ανησυχείς αυτή θα είναι μια ζωή Και έχει λέει ένα παλατάκι τριών εκατομμυρίων ευρώ Ο Γιούγκερς και άλλες τέτοιες αειδίες Σιγά ρε και εσύ τώρα τι έχει ο Γιούγκερς Αν δεν έχει ο υπάλληλος του συστήματος ποιος θα έχει ρε αδερφέ Είναι άλλη πραγματική ζωή Άλλη κοινωνική δικαιοσύνη Αλλά τα κόλπα τον, για τον συνάνθρωπο και άλλα αυτά που πρεσβεύει, εκτελεί και αμείβ, για τα οποία αμείβεται ο κάθε Γιούγκερ στην Ευρώπη αλλά και στην Ελλάδα. έχουμε λοιπόν, α, κάτσε να δούμε τώρα μια σοβαρή είδηση, yeah. μέσα στους πανηγυρισμούς okay. να δούμε και μια σοβαρή είδηση Mexico. κοίταξε να δεις τώρα, το άρθρο 2 του νομοσχεδίου για τους εγγυαλούς, ορίζει τις παρόχθιες περιοχές σε 44 λίμνες και ποτάμια της χώρας, οι οποίες μπορούν να παραχωρηθούν σε ιδιώτες για τουριστική ή άλλου είδους ανάπτυξη, ε το, ρε, παιδί. Yeah. Το, ρε παιδί μου να πούμε Αποκλειστική χρήση σε ιδιώτες 17 ποταμών και 27 φυσικών και τεχνικών λιμνών για, εθνική, για την εθνική σου σωτηρία μεγάλε Πολλά πολλούνται λίμνες, ποτάμια, πηγές Δώσε πράγμα μεγάλε Δώσε πράγμα, δώσε πράγμα Και άμα το ξανακάνεις θα λοιπόν τι σου λέγα; Αυτά λοιπόν πριν λίγο καιρό ήταν προστατευόμενα ποτάμια, λίμνες τα πουλάει όλα ο Ταϊπέδη. Λοιπόν, για να βγούμε από την κρίση. Ποιο να βγει από την κρίση, λοιπόν, κάτσε να δούμε να πούμε. Για να... Α. Πρόσεξε. Πρόσεξε. Το Εθνικό Πάρκο Ανατολική Μακεδονία Θράκης ακούω στεοδοσία εκεί πάνω. Για την πρώτη ζώνη ορίζει, ζητά ότι απαγορεύεται οποιαδήποτε δραστηριότητα την ίδια στιγμή λοιπόν αυτή η ζώνη η πρώτη ζώνη βρίσκεται μέσα στο ανομοσχέδιο για πούλημα σε ιδιότητες και η... η αυτό λοιπόν είπαμε ότι απαγορεύεται Ρίτα οποιαδήποτε δραστηριότητα. λοιπόν τι άλλο έχω; έχουμε. έχουμε λοιπόν τη λίμνη. Ισμαρίδα Μαρίδα, στη Θράκη, καλά εκεί άστο να πούμε Εκεί θα, θα κάνει λουτρά ο, ο Σουλεϊμάνου μεγαλοπρεπής Πρόσεξε τώρα, παρακαλώ bang bang, Άρα μη αφήσουμε σένα να πούμε να πάνε να βρήξεις ο κόλος στις παραλίες μας Ρεκα συνένθετε που θέλετε να πάτε να κάνετε και μπάνια, να πληρώσετε Ναι, ρε Ναι ναι, ναι, ναι και μονό, ε βέβαια είναι το οικόσυμο ρε Έχουν το οικόσυμο ρε Βέβαια, Πήγε ένας φίλος εδώ λέει στην Ετωλοκαρνανία χθες χιλιόμετρα ολόκληρα δεν μπορούσε να κατεβεί και στις παραλίες γιατί ήταν φραγμένες με το οικόσημο εκεί των ιδιοκτητών έλα μωρέ ορίστε ναι, ναι. Ναι, ναι. πήγαινες για ψάρεμα μεγάλε καλά λέει ο φίλος δώσεις, need... καλά θα δεις φορά σε λίγο τι θα γίνει But... θα, θα δεις θες και πέστροφα και κυπρίλου Some... πρόσεξε τώρα έχουμε την πρώτη oh. ζώνη του δικτύου Natura όπου απαγορεύεται να πετάξει και κουνούπι έτσι; εκεί λοιπόν τα πουλάνε αυτοί τώρα να γίνουν πρόσεξε Το Νέστο, τη βιστονίδα, πρόσεξε, πρόσεξε, πρόσεξε. Yeah. Να μας τρελάνουν Το εθνικό πάρκο στο Δέλτα του Νέστου και αυτά όλα. Δηλαδή κάτσε ρε φίλε, ρε φίλε, ρε γιεικά, oh, <laughs> <ο, ρε>, <laughs> Δώσε πράμα για κάτσε να δω η λίστα με τις παραλίες στη Έχουμε στη Μεσσηνία, Κίθυρα, Χανιά Τριζυνία, Αρκαδία, Ρόδο, Λατσίθ, Ιράκλειο, Λακωνία Αργολίδα, έβια, Αυθιώτιδα, Μαγνησία, Πιερία, Θεσσαλονίκη, Καβάλα, Έλα Θεσσαλονίκη, Λιμών, λοιπόν, Ροδόπη, Ξάνθη, Θάσος, Λίμνος όρε στο... τι δίνουνε στο λίμνο Για να δω τον Αιγιώργη τον Αιστέφανο Παρακαλώ Λοιπόν, μεγάλα, κάτσε. σούπα τώρα για παραλίες έτσι. Πω! πω λοιπόν, κάτσε τώρα να σου πω Ποιες παραλύμνοιε και παραποτάμιες περιοχές μπαίνουν πολιτήριο. Α, όχι παίζουμε. Πανβότιδα; Χεχαι. Ό, Ω για νιώτε. Άρεφε, Λοιπόν, πάει πανβότιδα. Πάει τεχνητή εδώ Πως τη λένε λίμνη πουρναρή Ήθελες να σώσουμε τον νηρό Άιντι κρυμάστηκαν ένα πανό στο γιουβίρ να σώσουμε τον νηρό Λοιπόν τέλος πάντων Ακόμα και η λίμνη του Μαραθώνα Να μην στα διαβάσω όλα Ξεκινώντας από την αγαπημένη Θράκη Λοιπόν κατεβαίνοντας Στη Μακεδονία Ανατολική, Κεντρική και Δυτική Όπου Δηλαδή είναι ένας χάρτης, δεν έχω εικόνα να σας τον δείξω πραγματικά το χάρτη. Λοιπόν, ε, ο χάρτης αυτός, απλά είπα εδώ σε πέντε εδώ που, που ακούν την εκπομπή, ότι μέσα είναι και η Παμβότιδα και η Λίμνη, η ε, δικιά μας εδώ πάνω. Καλά δεν συζητάμε για πρέσπες και αυτά, είναι όλα μέσα. Σε αυτά λοιπόν τα θέματα, σε πολλά από αυτά ανήκανε σε ζώνες Νατούρα και Πατούρα, και πάρτε μα τα μέτρα Αλλά τώρα Μπορείστε Καλώς το παιδί Πώς την φαίνεις Να τώρα Σε μη φιλέ Πώς το λένε Να και και του παραδείσου να σου φτιάξω Δεν κατάλαβα Έγινε για ταρακού. Στάρει μια νατούρα, πάρε μια πατούρα τώρα. <Τι> λοιπόν, αυτά συμβαίνουν την ώρα που πανηγυρίζει για του ανασχηματισμού <Τι> και για του ορίστε παρακαλώ. υπολογισμό ένας φίλος και λέει αυτά που πολλούνται λέει αυτή τη στιγμή είναι 2.700.000 στρέμματα και δεν ξέρω λέει, σε κανέναν πόλεμο αμυντικό πάντα γιατί οι Έλληνοι κάνουν μόνο αμυντικούς πολέμους <Κι> να έχασε η Ελλάδα τόσα εκατομμύρια στρέμματα <Κι> τι να σου πω μεγάλε μήπως πρέπει να πάρεις το, τις, τις ρούγες και εσύ να ρωτάς τους παλαμακιστές τοπικών περιφερειακών και κεντρικής πολιτικής κοινής αρχόντων <Κι> τι να σου πω μεγάλε αυτή τη βδομάδα που μα πέρασε και την προ-προηγούμενη μοιραστήκανε πολλά εγκεφαλικά μέσω τη ΔΕΗ. Κόσμο έτρεχε, τι είναι τούτα, κάτι κρυφέ χρεώσει για το ένα Από την 1η Ιουλίου από μεθαύριο, σε 20 μέρε δηλαδή, το ρεύμα πάλι θα είναι ακριβότερο για τα εξοχικά και για τα κλειστά σπίτια. Ενώ καταργείται το οικιακό τιμολόγιο ω τι 800 κιλοβατόρε που ίσχυε μέχρι σήμερα. Κατάλαβε, μεγάλε, το κοινωνικό τιμολόγιο τη ΔΕΗ. Φυσικά δεν το πληρώνει το κράτο. Είναι στι κρυφέ χρεώσει, γι' αυτό σου ήρθε εγκεφαλικό. Που λέει εκεί μέσα το, το, το πληρώνει εσύ. Αυτό που διαφημίζουν αυτοί για φθηνό κοινωνικό τιμολόγιο, το πληρώνουμε εμεί. Δεν το πληρώνει κανένα, από τη ΔΕΗ ούτε το κράτο. Μέσω κρυφών παγίων στου λογαριασμού. Αν πάτε και ζητήσετε αναλυτικά τι είναι αυτοί, θα σου το πούνε στη ΔΕΗ. Αλλά τώρα λοιπόν τέρμα. Λοιπόν, σου και ένα οικιακό τιμολόγιο 800 κιλοβατόρα. Τέρμα αυτά, διότι μεγάλε. Αναλάβαμε ε, Βαδίζουμε τώρα τέλο πάντων Στους δρόμους της ευτυχίας Στους δρόμους της ευτυχίας Τι να κάνουμε ρε Μεγάλε? Έτσι είναι κατάσταση Και άμα γουστάρεις Τι να κάνεις δηλαδή να πούμε Τι να κάνεις Δεν εξυπηρετούνται λέει τα δάνεια των Ελλήνων Που φτάνουν στο 58% του ΑΕΠ Χρουστάνε στην εφορία 65 δις οι Έλληνοι Και στις τράπεζες 110 δις Καλά κάνουν και χρουστάνε το θέμα είναι ότι αν αυτά τα 65 δις που χρωστάνε αυτοί που δεν πληρώνουν τις, τις εφορίε γινότανε 365, που, ε, μα δεν πλέρωνε κανένας, να παίρνουν δανεικά από τα φαιντικά τους. Α, θα αγοράσουν τα ποτάμια, τις λίμνες, θα, τα, μια χαρά θα είναι. Δηλαδή αυτή τη στιγμή είναι μεγάλη, έχει ένα δάνειο. Πας πληρώνεις, σκίζεσαι να πούμε, από εδώ από εκεί και πληρώνεις το δάνειο ενός σπιτιού, το οποίο δεν είναι δικό σου. Με μια αντικειμενική αξία η οποία δεν είναι όσο την, το αγόρασε Και πέσω ότι αυτό το σπίτι όχι να το πουλήσεις Ούτε σκέψη Ούτε σκέψη έτσι Μα, Τι ζωή είναι αυτή Μια χαρά ζωή Αυτή τη ζωή επέλεξε Το εκλογικό σώμα Το εκλογικό σώμα αυτή τη ζωή επέλεξε μεγάλη Που σημαίνει ότι το εκλογικό σώμα που εψήφισε Γι' αυτό μιλάμε Είναι άκρατα βολευμένο μεγάλο. Άκρατα ήξερε ω και είπε «έχετε ρε κάτω από το μπαξιλάρι και θα σας το πάρουμε». Σιγά με τους το πάρεις, τουρνάρα. «Κυρία μου και κυρία μου, ο πρόεδρος του δικαστηρίου της ΕΕ, κύριος Βασίλειος Σκουρίς, έκανε εγγένεια στο κέντρο Μοντέρνας Ελλάδας, στο Βερολίνο. Αμπός. είμαστε πιο Γερμανοί πόσο νομίζουμε, είπε ο κύριος Σκουρής. «Όχι παίζουμε». Λοιπόν, δίκαιο. Αρχιτεκτονικοί επιστήμες εδώ και δύο αιώνε στην Ελλάδα έχουν γερμανική σφραγίδα. Γιατί ρε, έχει δίκαιο ο Σκούρη. Και το ε, παριουρίτσα εδώ, ποιο την έχει. Ω, δεν ξέρετε εσεί παραπέρα τι είναι η παριουρίτσα. Ε, ξέρετε σίγουρα το γιοφύρι τη Άρτας. Ποιο το χτίσε ρε το γιοφύρι τη Άρτας. Ο μαϊνεμούχτε μούνοχεν το χτίσε. Λοιπόν, έχουν τη σφραγίδα ρε, τη, είμαστε πιο Γερμανοί ρε από, από του Γερμανού. Καλά είπε ο κύριος Σκουρής άϊτε και υπουργός Κύρις Σκουρή μου Σε βλέπω και σένα κάποια στιγμή άϊτε με το καλό παιδιά άϊτε με το καλό Λοιπόν υπάρχει μια αύξηση Στις τιμές των ξενοδοχείων από πέρσι Μέχρι και 95% Τώρα ποιοι Έλληνες μπορούν να πληρώσουν Μέσο όρο διανυκτέρευση 119 ευρώ Αυτό πραγματικά χρήζει Μεγάλης έρευνας Την οποία θα κάνουν οι ανεξάρτητοι ε, Δημοσιογράφοι Των μέσων μαζικής εξαθλίωσης Μεγάλε Έλα μεγάλε Έλα δώσε Γεια σου ρε γκέκα. Πάνω σου ρεγέκα. Πάνω σου στηριζόμαστε Ακουμπάμε πάνω σου Κουμπήσαμε πάνω σου, γκέκα, και εσύ, γκέκα, εσύ, γκέκα, ακούμπα πάνω μας Όλοι μαζί θα προχωρήσω, μεν. Όλοι μαζί θα προχωρήσω, μεν. Ε, ε, Κολυμπώντα με στην ευτυχία, διότι, γκέκα μου, 50.000 προσλήψεις σε δημόσιο και δημός με τα γνωστά πεντάμινα τρέχα, μεγάλε. Κόσια, κόσια μη τυριέσαι Που λένε και εδώ στο χωριό μου Διότι Πεντάμινο 450 ευρώ Τζάπα ψηφίσαμε ρε Άρχοντα της τοπικής ευτυχίας Τζάπα ψηφίσαμε Πάντως Ελινάρα μου το ότι στο Αγρίνιο Μία από τις μεγαλύτερες μονάδες νευροπαθών Έμειναν μόνο με ένα γιατρό Ποσός ενδιαφέρει Τους βολεμένου παλαμακιστές Εκατοντάδες ασθενείς που κάνουν Νεμοκάθαρση Αφέθηκαν στη μοίρα που τους όρισε Ο Μπουμπούκος Και ανέλαβε ο Δημοκράτης Ο Δημοκράτης ε Βορύδης. Κατάλαβες μεγάλη; Τους άφησε ο Καλό στον μπουμπούκι το όμορφο, ταψιλότοπινημένο, που έχει τον γκέκα υπουργό, το Σαμαρά Πρωθυπουργό. Καλά μιλάμε εμεί τώρα, όχι Άγιο ενόπνευμα. Μα έχει βαρέσει η Δεν μου κατάλαβε τι σημαίνει. Ορίστε. Να σου κάνω μια ερώτηση, έλα. Ο Γιούνκερ Μόνο αυτό είχε πει ρε. Μόνο θα είχε Α Α, ah, θα σου ρίξω πρόστιμο ρε. Θα φας πρόστιμο ρε Θα φας πρόστιμο άγριο ρε. Έλα Έλα για yeah. Θα φας άγριο πρόστιμο γιατί Άιντε δεν άκουσες την εκπομπή Δεν διαβάζεις και αυτά που γράφω με διαπιστώνω δεν διαβάζεις κι αυτά που γράφουμε Θα μου πεις είσαι υποχρεωμένο Όχι, αλλά παίξ το ρε παιδί μου Να νιώθουμε κι εμεί ότι κάποιοι μας διαβάζουν Σε παρακαλώ πολύ Λοιπόν τι είπε Τα είπαμε και για το Ιούγκερ και τι είπε ο Ιούγκερ Και τι όλ, για όλου τα λέμε Σημασία έχει ότι Τα θέλουν καθάρισμα Τόσο τα αυτιά των αριστερών Έχουν πιάσει μέσα βατσινιές You know what means βατσινιές Τα αυτιά μέσα έχουν κερί. Των αριστερών, των δεξιούλιδων Και όλων των δημοκρατών στην Ελλάδα Έχουν πιάσει μέσα κακαράντζα Ούτε θέλουν δυναμήτη για να ανοίξουν τα αυτιά τους okay. Μεγάλη Αλλά δυστυχώς ευτυχώ δηλαδή Που ψηφίσατε τέτοια πράγματα Και έχουμε το ΓΕΚΑ. Ποιον έχουμε με υπουργό okay. Του ΓΕΚΑ. Γιάννη μου Τι γαλάρε Τι γαλάρε Τι Ποιον έχουμε μου, Στα λιπτά ποιον έχουμε; Στα λιπτά. Αϊσχάκ, για σου παϊσχάκ μιγαλή από τα κάτρα του μιγαλέξαντρου. Ωσε, Ωσε. Το άγιο ηνόπνευμα και άλλε σία, να είναι καλά. Οδηγούν αυτή τη χώρα Είμαστε Είμαστε ρε παιδί μου, ένας λαός Ο οποίος είμαστε Λέμε τώρα Λαός ξέχνατο τώρα Δεν υπάρχει εδώ ναι. Απλά είμαστε πολλέ μικρέ ομάδε ανάλογα με το συμφέρον τη η κάθε μία φέρε Πρόσεξε, τώρα μιλάμε για. Κουβαλάμε και την τρέλα μα. Είναι ο ήλιο, η θάλασσα και το αγόρι σου. Το εργοστάσιο ενέργεια στη ΔΕΗ, κάτω στη Μεγαλόπολη, όπω ξέρει, είναι προσπόληση Σε ιδιώτε. Σε ποιο θα το πάρει να το Ο Μίτσος Σε ιδιώτε. Και τι κάνουν οι εργαζόμενοι, Κάνουν κατάληψη γιατί θέλουν να κάνουν κι άλλε προσλήψει. Δεν γίνονται αυτά ρε Τη μου γιατί δεν μου τη βάλατε Στο Υπουργείο της Παιδείας Έλα μωρέ Έλα μωρέ Πήγατε και βάλατε στον πολιτισμό την Άντζελα Και δεν βάλατε τη ρεπούσιμου Στη βάλετε τη... στο... Επί της ε... Επί της παιδείας Μπα θα έλεγα επί των εθνικών θεμάτων Καλύτερα Μάλλον πρέπει να δημιουργηθεί ένα Υπουργείο Εθνικής Αξιοπρέπειας και να βάλουν εκεί τη ρεπούση, τον Τατσόπουλο, άλλο τέτοια, του Ψαριανό. Άσε τώρα, μεγάλο Ψαριανός, έχει πρόβλημα με... έχει πρόβλημα τώρα με την αριστερή ρημάδα εκεί να πούμε. Τι τραβάνε κι αυτοί οι άνθρωποι ρε παιδί μου, μόλις λιγδώσει τα <laughs> Ναι, λέμε, ρε μάνα μου. Οχ, τι τραβάμε. Τι τραβάμε. Ή τραβάμε και δεν το μαρτυράμε Λοιπόν που λες Έλληνί μου Επειδή τώρα δεν πιστεύω να υπάρχει κανένας δυσαρεστημένος Ούλη μέσα στην πλέρια ευτυχία ε, θα συνεχίσουμε να ζάμε. <ΣΠΣ> ε, ήρθε και ο καλοκεράκη, ξεκινάει και ο Μουντιάλι <ΣΠΣ> ότι όλα μέσα στην καλή χαρά. <ΣΠΣ> Πρόβλημα κανένα, <ΣΠΣ> γίνεται έτσι και πιο εύκολο το έργο των Εθνοσοτυροπατέρων, <ΣΠΣ> των Εθνοσοτιροπατέρων, <ΣΠΣ> καλά δεν το πάρε παιδί μου. Καλά, ρε παιδιά, να σα πούμε κάτι έτσι προ τα τελευταία. Ο Τσίπρας δεν ήταν που έλεγε για το χρέο και μα και τα μνημόνια θα τα άσκησε. Σήμερα συναντιέται όπω είπαμε με τον Τράγκη για να μιλήσει για τη διευθέτηση του χρέου. Άρα το αποδέχεται το χρέο. Όταν συναντιέσαι να μιλήσει με κάποιον για κάποιο θέμα δεν είναι. Τι θα του πάει να πεις τον Τράγκη, δεν το αποδέχομαι. Θα, θα του θέλει κούρεμα του χρέου. Άρα το αποδέχεται το χρέο. Αφήνουμε τώρα αυτό που είπε ο Σταθάκη. Ότι το 95 είναι καλό, το 5 είναι απεχθές. Είχαμε παρανοήσει εκείνες τις μέρες πω καθημερινά οι λύθοι, οι βλάκες Δεν καταλαβαίνουμε αφήμα. Αλλά πάντως σήμερα ο αρχηγός Της αξιωματικής αντιπολίτευσης εμ, Ελπίδα του έθνους του, Της Ευρώπης και του πλανήτη Συναντίεται με τον τρίγι τρίγι μάνα μου Τον κορυφαίο τραπεζίτη Για να του ζητήσει Το κούρεμα του χρέους που σημαίνει, εκτός κι αν παρανοούμε, εκτός κι αν πια η σκέψη μας είναι για τα συμπιτυχαΐμια Ότι αποδέχεται το χρέος Ή κάνουν λάθος Όταν πας εσύ να κάνεις παζάρια, να αγοράσεις κάτι, λέμε, τις παλιές εποχές Και εσύ μωρέ, καλά, μη βαράς Αποδεχώσουν ότι αυτό που ήθελες να αγοράσεις είναι υπαρκτό Έτσι δεν είναι Μ' αρέσει αυτή η κανουν λαθος οταν πας εσυ να κανεις παζαρια να αγορασεις κατι λεμε τις παλιες εποχες και εσυ μωρε καλα μη βαρας Αποδεχόσουν οτι αυτο που ηθελες να αγορασεις ειναι υπαρκτο ετσι δεν ειναι μ αρεσει αυτη Η χώρα, η Ανγαλουσία λέω Αυτά είναι. Όρμα Αλέξη. Όρμα Αλέξη μου. Όρμα Φάττους Αλέξη. Μην αφήνει τίποτα. Φάτου σου λέω. Έλα. Παρακαλώ. Λύκτο. Ναι. Έγινε, έγινε, έγινε, έγινε, έγινε Λοιπόν που λες, ναι, έχεις δίκιο Άκου τώρα να σου πω κάτι τελευταίο <ΣΣ> Θυμάσαι που λέγαμε ότι θα είναι διορισμένοι Όχι ότι δεν είναι όλοι ε, Θα υπάρξει μια πενταμελής επιτροπή Για να αντικαταστήσει τον χαρούλι μας Που με πόνο ψυχής εγκατέλειψε τη μάσα το, Για το Θεοχάρη σα μιλάω Ανάμεσα λοιπόν στην... Πενταμελή επιτροπή που θα επιλέξει τον κορυφαίο ε, για τη θέση του Θεοχάρη διότι πάντα κορυφαίους ε, ε, ε, διαλέγουν ότι όπως, όπως γνωρίζεις καλύτερα από εμά, ποιοι επιπλέον οι φελοί και τα σκατά λοιπόν, ε, Ανάμεσα λοιπόν στην πενταμελή επιτροπή όπως σου έλεγα Ελληνί μου θα είναι και ο Γάλλος γενικός επιθεωρητής του Υπουργείου Οικονομικών της Γαλλίας Θα μου πει τι δουλειά έχει ένας Γάλλος να είναι στην πενταμελή επιτροπή που θα εκλέξει τον Έλληνα Έλληνα ο οποίος επιπλέει όπως ο Φελός Και το σκατό Αυτό δεν μπορώ να σου το πω εγώ Πήγαινε σε παρακαλώ πάρα πολύ να ρωτήσεις τους, ε, Του κόμματο σου Διότι μιλάμε για εθνική ανεξαρτησία Μιλάμε ότι αυτοί αποφασίζουν Αυτοί που ψήφισες εσύ Οπότε λοιπόν ε, Κυρία μου και κυρία μου Ο φίλος μας ο Πιέρ Λεπετή Γεια σου ρε, Πιέρ Λεπετί, ε, Λοιπόν που είναι γενικός επιθεωρητής Του Γαλλικού Υπουργείου θα. Ε, ε, συμμετέχει για να βγάλουμε τον ε, καινούριο χαρούλη θεοχαρούλη και μια σκεφτάκαμε στο τέλος τι να σου δώσω να ακούσεις να πούμε θες να σου δώσω τον μπακλαβά επειδή ήταν η αναθεώ η... Η... ο ανασχηματισμός γλυκός άντε πάρε να ακούσεις τον μπακλαβά και επιστρέφουμε να κλείσουμε <Τι> Se on a prelato, da se dobra di altom, leo smine, repine i governaj ne agraze, archi same, staje muže, to nikt same, se το τον μπακλαβά και ρούφα τον όλων Γιατί και μας αρέσει και σας αρέσει Κυρία μου και κυρία μου «Και αδίπια... Με τον Άγιο Καζέριο θα κλείσουμε Και, και... Μείνετε συντονισμένοι Στους 101,5 θα ε, ε, Ακολουθήσουν τα γλέντια του καναλάρχου Ευχαριστούμε πάρα πολύ την υπομονή σας Τις ωραίες παρατηρήσεις σας Ευχόμαστε να είσαστε απαξάπαντες πολύ καλά Απολαύστε τον Άγιο Καζέλιο Για και χαρά σας Sull'immenso uman carname e ti levasti tu in atto di dolore, d'oscurità al vero vendicatore, e t'augmentasti tu si vuol un mite a squadrare Τον 1,5 FM Στέο.